όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ Λέον Τρότσκι. Τι είναι ο εθνικός σοσιαλισμός. Οι αφελείς άνθρωποι πιστεύουν ότι η βασιλική ιδιότητα βρίσκεται στο πρόσωπο του βασιλιά, στο μανδύα από ερμήνα και στο στέμα του, στη σάρκα και το αίμα του. Στην πραγματικότητα, αυτή η βασιλική ιδιότητα είναι μια σχέση μεταξύ ανθρώπων. Ο βασιλιάς είναι βασιλιάς γιατί στο πρόσωπο του διαθλώνται τα συμφέροντα και οι προλήψεις εκατομμυρίων ανθρώπων. Όταν οι σχέσεις αυτές σαρωθούν από το ρεύμα της εξέλιξης, ο βασιλιάς γίνεται ένας κοινός άνθρωπος με κρεμασμένα μούτρα. Εκείνος που κάποτε ονομαζόταν Αλφόνσος XIII μπορεί να πει πολλά για αυτό το θέμα από την πρόσφατη πείρα του. Ο ελαίο θεού ηγέτης διακρίνεται από τον ελαίο λαού γιατί ο τελευταίος είναι αναγκασμένος, αν όχι να ανοίξει ο ίδιο το δρόμο του, τουλάχιστον να σπρώξει τι περιστάσει για να του τον ανοίξουν. Όμως παρόλα αυτά, ο ηγέτης παραμένει μια σχέση μεταξύ ανθρώπων. Μια ατομική προσφορά σε μια συλλογική ζήτηση. Οι συζητήσει για την προσωπικότητα του Χίτλερ είναι τόσο ζωηρότερες, όσο πιο πολλοί αναζητούν το μυστικό της επιτυχίας του μέσα στον ίδιο. Θα ήταν ομολογουμένος δύσκολο να βρεθεί μια άλλη πολιτική φιγούρα, που να εστιάζει στον ίδιο βαθμό τόσες απρόσωπες ιστορικές δυνάμεις. Κάθε απεγνωσμένος μικροαστός δεν θα μπορούσε να γίνει Χίτλερ. Αλλά ένα κομματάκι Χίτλερ υπάρχει μέσα σε κάθε απεγνωσμένο μικροαστό. Η γοργή ανάπτυξη του γερμανικού καπιταλισμού, πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν σήμαινε καθόλου την απλή καταστροφή των μεσαίων τάξεων. Καταστρέφοντας μερικά στρώματα της μικρο βιοτέχνες και μικρομαγαζάτορες γύρω από τα εργοστάσια. Τεχνικούς και υπαλλήλους μέσα στα εργοστάσια. Αλλά αν και διατηρήθηκαν και αυξήθηκαν αριθμητικά, η παλιά και η νέα μικροαστική τάξη αντιπροσωπεύουν κάτι παραπάνω από το μισό του γερμανικού λαού, οι ενδιάμεσες τάξεις έχασαν και το τελευταίο ίγνος ανεξαρτησίας τους. Ζουν στην περιφέρεια τη μεγάλη βιομηχανία και του τραπεζικού συστήματος, Στρέφονται από τα ψύχουλα από το τραπέζι των μονοπωλιακών τραστ και των καρτέλ και από την πνευματική ελεημοσύνη των παραδοσιακών θεωρητικών και πολιτικών τους. Στο δρόμο του γερμανικού υπεριαλισμού, η ΉΤΑ του 1918 όρθωσε έναν τοίχο. Η εξωτερική δυναμική μετασχηματίστηκε σε εσωτερική δυναμική. Ο πόλεμος μετατράπηκε σε επανάσταση. Η σοσιαλδημοκρατία, που βοήθησε τους Hohenzollern να κάνουν τον πόλεμο ως το τραγικό τέλος του, δεν άφησε το Προλεταριάτο να ολοκληρώσει την επανάστασή του. Δεκατέσσερα χρόνια τώρα, η δημοκρατία της Βαϊμάρης ζητάει συγνώμη για την ίδια την ύπαρξή της. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καλούσε τους εργάτες σε μια νέα επανάσταση, αλλά αποδεικνυόταν ανίκανο να την κατευθύνει. Το Γερμανικό Προλεταριάτο πέρασε από τα σκαμπανεβάσματα του πολέμου, της επανάστασης, του κοινοβουλευτισμού και του ψευτοπολσεβικισμού. Σε μια περίοδο που τα παλιά αστικά κόμματα εξαντλούνταν, η δυναμική ισχύς της εργατικής τάξης βρέθηκε κλονισμένη. ο χάος της μεταπολεμικής περίοδου έπληξε τους βιοτέχνες, τους εμπόρους και τους υπαλλήλους το ίδιο σκληρά με τους εργάτες. Η οικονομική κρίση στη Γεωργία κατέστρεφε τους χωρικούς. Η αποσύνθεση των μεσαίων τάξεων δεν σήμαινε την προλεταριοποίησή τους αφού το ίδιο το προλεταριάτο τροφοδοτούσε μια γιγάντια στρατιά από μόνιμους άνεργους. Η εξαθλίωση της μικροαστικής τάξης που δύσκολα κρυβόταν πίσω από τις γραβάτες και τις κάλτσες από τεχνητό μετάξι, ροκάνιζε όλες τις καθιερωμένες πεπιθήσεις και πριν απ' όλα το δόγμα του δημοκρατικού κοινοβουλευτισμού. Ο μεγάλος αριθμός των κομμάτων, ο ψυχρός πυρετός των εκλογών, οι αδιάκοποι κυβερνητικοί ανασχηματισμοί περιπλέκανε την πολιτική κρίση, δημιουργώντας ένα καλλιδοσκόπιο στήρων πολιτικών συνδυασμών. Μέσα στην υπερθερμασμένη από τον πόλεμο ατμόσφαιρα, την ήττα, τις επανορθώσεις, τον πληθωρισμό, την κατοχή του Ρουρ, την κρίση, την εξαθλίωση και την απελπισία, η μικροαστική τάξη ξεσηκώθηκε εναντίον όλων των παλιών κομμάτων που την είχαν εξαπατήσει. Τα έντονα παράπονα των βουτυγμένων στα χρέη μικροιδιοκτητών, των γιών του, που αν και πτυχιούχοι πανεπιστημίου βρέθηκαν χωρίς απασχόληση και πελατεία. Τον χωρίς πρίκα και γαμπρού στιγατέρων τους απαιτούσαν τάξη και σιδερένια πυγμή. Η σημαία του εθνικοσοσιαλισμού υψώθηκε από τη χάρπα στους αξιωματικούς που προέρχονταν από τις κατώτερες και μεσαίες τάξεις του παλιού στρατού. Φορτωμένοι παράσημα, οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί δεν μπορούσαν να ανεχθούν ότι ο ηρωισμός τους και οι τους όχι μόνο πήγαν χαμένες για την πατρίδα, αλλά ούτε καν τους έδιναν ειδικά δικαιώματα λόγω ευνομοσύνης. Από εδώ γεννιόταν το μίσος τους για την επανάσταση και το προλεταριάτο. Αλλά ούτε και δέχονταν να βολευτούν από τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους, τους υπουργούς, στις μέτριες θέσεις του λογιστή, του μηχανικού, του ταχυδρομικού και του εκπαιδευτικού. Από εδώ ξεπηδούσε ο υποτιθέμενος σοσιαλισμός τους. Στις μάχες του Ισέρ και του Βερντέν είχαν μάθει να θυσιάζουν άλλου και να μιλάνε τη γλώσσα των διαταγών που τρόμαζε τους μικροαστούς των μετώπιστε. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι έγιναν αρχηγοί. Στην αρχή της πολιτικής του καριέρας, ο Χίτλερ ξεχώρισε ίσως μόνο επειδή είχε ισχυρότερο ταπεραμέντο, δυνατότερη φωνή, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις διανοητικές του δυνατότητες. Δεν πρόσφερε στο κίνημα κανένα άλλο πρόγραμμα εκτός από τη δίψα για εκδίκηση ενός προσβεβλημένου στρατιώτη. Ο Χίτλερ άρχισε με γκρίνιες και καταγγελίες ενάντια στη συνθήκη των Βερσαλίων. Στην ακρίβεια ζωή. Στην έλλειψη σεβασμού στους γενναίους υπαξιωματικούς. Στις μηχανοραφίες των δημοσιογράφων και των τραπεζιτών της θρησκείας του Μωυσή. Στη χώρα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι κατεστραμένοι, ναυαγισμένοι, με ουλές, με πρόσφατες μελανιές. Καθένας τους ήθελε να χτυπήσει τη γροθιά του στο τραπέζι. Ο Χίτλερ ήξερε να το κάνει καλύτερα από τους άλλους. Είναι αλήθεια πως δεν ήξερε πώς να θεραπεύσει το κακό αλλά οι στομφώδεις λόγοι του αντιχούσαν άλλοτε σαν διαταγή και άλλοτε σαν προσευχή που απευθυνόταν στη σκληρή μοίρα. Όπως οι καταδικασμένοι να πεθάνουν άρρωστοι, έτσι και οι καταδικασμένες τάξεις δεν κουράζονται να βγάζουν στεναγμούς ούτε να ακούνε παρηγοριέ. Όλοι οι λόγοι του Χίτλερ είναι δομημένοι σε αυτόν τον τόνο. ο άμορφος συναισθηματισμός, η έλλειψη πειθαρχία της σκέψης, η άγνοια συνδυασμένη με τη φανφαρόνική πολυμάθεια, όλα αυτά τα πλήν μετασχηματίζονταν σε συν. Έδιναν στο Χίτλερ τη δυνατότητα να χώσει στον κουρελόσακο του εθνικοσοσιαλισμού όλα τα είδη δυσαρέσκειας και να οδηγήσει τη μάζα εκεί όπου αυτή τον οθούσε. Από τους αρχικούς αυτοσχεδιασμούς δεν έμεινε στη μνήμη του δημαγωγού παρά ό,τι συναντούσε την επιδοκιμασία. Οι πολιτικές του σκέψεις υπήρξαν καρπός της ρητορικής ακουστικής. Έτσι πραγματοποιήθηκε η επιλογή των συνθημάτων. Έτσι διαμορφώθηκε το πρόγραμμα. Έτσι από την ακατέργαστη ύλη σχηματίστηκε ο αρχηγός.